από το βήμα αυτό. επενούν τον νομοθέτη, που πρόσθεσε στα άλλα μέρη της τελετής την εκφώνηση λόγου, γιατί θεωρούν πως είναι ωραίο να γίνεται ο έπαινος των νεκρών του πολέμου στην ταφή τους. Εγώ τολμώ να πιστεύω πως άνδρες που δοξάστηκαν με τα έργα τους με έργα μόνο θα τέριαζε να τιμηθούν. Έργα όπως η δημόσια αυτή ετοιμασία που βλέπετε εδώ, γύρω από τον τάφο του και με αυτόν τον τρόπο να μην κινδυνεύει η δόξα πολλών από την εκτίμηση ενός μόνου ανθρώπου που ίσως υστερήσει, ίσως υπερβάλλει. Δύσκολο είναι να μιλήσει κανείς όπως ταιριάζει σε θέμα όπου χρειάζεται κόπος για να γίνει πιστευτή και η απλή αλήθεια. Γιατί ο ευνοϊκός ακροατής που ξέρει τα πράγματα θα θεωρήσει τα όσα ακούει κατώτερα από όσα θέλει και περιμένει να ακούσει. Ενώ ο ακροατής που δεν τα ξέρει, θα νομίσει από φθόνο πως λέγονται υπερβολές αν τύχει και ακούσει κάτι που είναι ανώτερο από τις δυνάμεις του. Τον έπαινο για τους άλλους, τον ανεχόμαστε τόσο μόνο, όσο πιστεύουμε πως κι εμείς οι ίδιοι θα μπορούσαμε να τον αξίζουμε. Κάθε τι που είναι ανώτερό μας, από φθόνο δεν το πιστεύουμε. Αφού όμως οι παλιοί εθεώρησαν πως η συνήθεια είναι σωστή, πρέπει και εγώ να συμμορφωθώ με τον νόμο και να προσπαθήσω να ικανοποιήσω όσο μπορώ την επιθυμία και την προσδοκία του καθενός σας. Θα αρχίσω από τους προγόνους μας. Δίκαιο και σωστό, σε τέτοια ώρα, να τους κάνουμε την τιμή της μνήμης. Γιατί από γενιά σε γενιά, οι ίδιοι πάντα Έζησαν σ' αυτή τη γη και χάρη στην ανδρεία τους μας την παράδοσαν ελεύθερη. Έπαινος ταιριάζει στους προγόνους μας αλλά ακόμα μεγαλύτερος στους πατέρες μας. Εμόχθησαν για να προσθέσουν σε εκείνα που κληρονόμησαν την όση εξουσία και δύναμη μας άφησαν. Αλλά κι εμείς οι ίδιοι όσοι είμαστε σε όριμη ηλικία αυξήσαμε τη δύναμη της πολιτείας και της δώσαμε απόλυτη αυτάρκεια και σε καιρό ειρηνή και σε πόλεμο. Δεν θα μακριγορήσω για τα πολεμικά κατορθώματα που μας έδωσαν τη σημερινή μας κυριαρχία, ούτε για τις επιδρομές, βαρβαρικές ή ελληνικές, που αποκρούσαμε εμείς και οι πατέρες μας. Αυτά σας είναι γνωστά και θα τα παραλείψω. Αλλά πριν έρθω στον έπαινο των Ανδρίων αυτών, θέλω πρώτα να μιλήσω για τους θεσμούς και τις αρχές που έχουμε εφαρμόσει για να προσδώσουμε στην πολιτεία το σημερινό της μεγαλείο. Γιατί νομίζω πως σε τέτοια στιγμή ταιριάζει να υποθούν αυτά και είναι ωφέλιμο να τα ακούσουν όσοι πολίτες ή ξένοι είναι συγκεντρωμένοι εδώ. το πολίτευμα που έχουμε, σε τίποτε δεν αντιγράφει τα ξένα πολιτεύματα. Αντίθετα, είμαστε πολύ περισσότερο εμείς παράδειγμα για τους άλλους, παρά μιμητές τους. Το πολίτευμά μας λέγεται δημοκρατία, επειδή την εξουσία δεν την ασκούν λίγοι πολίτες, αλλά όλος ο λαός. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι μπροστά στον νόμο για τις ιδιωτικέ τους διαφορές. Για τα δημόσια αξιώματα, προτιμώνται εκείνοι που είναι ικανοί και τα αξίζουν και όχι εκείνοι που ανήκουν σε μια ορισμένη τάξη. Κανείς, αν τύχει και δεν έχει κοινωνική θέση ή αν είναι φτωχός, δεν εμποδίζεται γι' αυτό να υπηρετήσει την πολιτεία, αν έχει κάτι άξιο να προσφέρει. Στη δημόσια ζωή μας είμαστε ελεύθεροι, αλλά και στις καθημερινές μας σχέσεις δεν υποβλέπουμε ο ένας τον άλλον, δεν θυμώνουμε με το γειτονά μας αν διασκεδάζει και δεν του δείχνουμε όψη πειραγμένου που αν δεν τον βλάφτει, όμως τον στενοχωρεί. Αν η αυστηρότητα λείπει από την καθημερινή μας ζωή, στα δημόσια πράγματα, από εσωτερικό σεβασμό δεν παρανομούμε. Σεβόμαστε τους άρχοντες, πειθαρχούμε στους νόμους και μάλιστα σε όσους έχουν γίνει για να προστατεύουν τους αδυνάτους και όσους αν και άγραφοι, είναι ντροπή να τους παραβαίνει κανεί. Με συγνέ θυσίε και αγώνες, φροντίσαμε να μετριάζουμε τους σκόπους της εργασίας και να ξεκουράζουμε το πνεύμα μας. Έχουμε ευχάριστη ιδιωτική ο καθένας μας ζωή και η απόλαυσή της αποδιώγνει τη στενοχώρια. Η έκταση της κυριαρχίας μας είναι τόσο μεγάλη, ώστε μπορούμε και φέρνουμε από την πάσα γη τα πάντα και έτσι τα ξένα αγαθά όσο και τα δικά μας. Και στα πολεμικά πράγματα διαφέρουμε από τους εχθρούς μας. Η πόλη μας είναι φιλόξενη για όλους τους ανθρώπους. Και δεν υπάρχει σε μας νόμος ξενιλασίας που να εμποδίζει τον ξένο να μάθει ή να δει κάτι που θα μπορούσε, αν δεν ήταν κρυφό, να ωφελήσει τον εχθρό μας που θα το έβλεπε. Και τούτο επειδή πιστεύουμε περισσότερο στην αξία μας, παρά σε μυστικές και στρατηγήματα. Και στην ανατροφή, ενώ οι εχθροί μας, απ' τα μικρά τους χρόνια, υποβάλλονται στην πιο σκληρή εκγύμναση, εμείς έχουμε ευχάριστη ζωή, χωρίς γι' αυτό να ιστερούμε στο να αντιμετωπίζουμε τους ίδιους κινδύνους. Και να η απόδειξη. Ποτέ οι Λαγκαιδαιμόνοι δεν κάνουν μόνοι τους επιδρομές εδώ, στη γη μας. Έρχονται πάντα με τους συμμάχους τους. Ενώ εμείς μόνοι εισβάλλουμε σε εχθρικές χώρες και τις περισσότερες φορές νικούμε εύκολα σε ξένη γη εκείνους που υπερασπίζονται τα ίδια τους στα σπίτια. Εχθρός μας κανείς δεν έχει ως τώρα αντικρίσει συγκεντρωμένη ολόκληρη τη δύναμή μα. Αφού εμεί και ναυτικό πρέπει να επανδρώνουμε, και στρατόν να στέλνουμε σε πολλά μέρη. Αν ο εχθρός συναντήσει κάπου ένα μικρό μέρος της δυναμής μας, καυχαίται αν νικήσει πως κατατρόποσε ολόκληρο το στρατό μας. Αν νικηθεί, διαδίδει πως βρέθηκε αντιμέτωπος με όλες τις δυνάμεις μας. Αντικρίζουμε τους κινδύνους πρόθυμα και όχι με βαριά καρδιά. Τους αντικρίζουμε από ανδρεία περισσότερο, παρά από υπακοή σε κάποιο νόμο. Και τούτο είναι για μας κέρδος μεγάλο. Γιατί δεν θλιβόμαστε από πριν για τις συμφορές που ίσως έλθουν, κι όμως όταν έλθουν δεν είμαστε λιγότερο γενναίοι από εκείνους που παιδεύονται αδιάκοπα. Αυτά είναι, μαζί με πολλά άλλα που κάνουν θαυμαστή την πόλη μας. Αγαπούμε το ωραίο, αλλά μένουμε απλοί και φιλοσοφούμε χωρίς να είμαστε νοθροί. Τον πλούτο μας τον έχουμε για να τον χρησιμοποιούμε σε έργα και όχι για να τον καφιόμαστε. Δεν θεωρούμε ντροπή τη φτώχεια. Ντροπή είναι να μην την αποφεύγει κανείς δουλεύοντας. Οι ίδιοι εμεί. Φροντίζουμε και τις ιδιωτικέ μας υποθέσεις και τα δημόσια πράγματα. Και ενώ ο καθένας μας φροντίζει τις δουλειές του, τούτο δεν μας εμποδίζει να κατέχουμε και τα πολιτικά. Μόνο εμείς θεωρούμε πως είναι όχι μόνο αδιάφορος αλλά και άχρηστος εκείνος που δεν ενδιαφέρεται στα πολιτικά. Εμείς οι ίδιοι κρίνουμε και αποφασίζουμε για τα ζητήματά μας και θεωρούμε πως ο λόγος δεν βλάφτει το έργο. Αντίθετα, πιστεύουμε πως βλαβερό είναι το να αποφασίζει κανείς χωρίς να έχει φωτιστεί. Διαφέρουμε από τους και σε τούτο. Είμαστε τολμηροί και όμως ζυγίζουμε καλά την κάθε επιχείρησή μας, ενώ τους άλλους η άχνοια τους κάνει θρασίς και η γνώση αναποφάσει του. Εκείνοι πρέπει να κρίνονται γενναιότεροι όσοι ξέρουν καλά ποιο είναι το ευχάριστο και ποιο το φοβερό και όμως δεν προσπαθούν να αποφύγουν τον κίνδυνο.